Στοίχη 11-18. Μόνη αποτελεσματική η θυσία του Χριστού. 11. Και καθένας μένει ερεύς του μοσαϊκού νόμου στέκεται μπρό στο θυσιαστήριον και κάθε ημέρα λειτουργεί και προσφέρει πολλάς φορές τας ιδίας θυσίας οι ε οποίου ουδέποτε δίνανται να αφαιρέσουν αμαρτίας. 12. Αυτός όμως ο Ιησούς αφού επρόσφερε μία θυσία για την άφηση των αμαρτιών του κόσμου Εκάθισε παντοτινά στα δεξιά του Θεού και δεν έχει πλέον ανάγκη να προσφέρει άλλην θυσίαν. 13. Και στο το εξής περιμένει έως ότου τεθούν οι εχθροί του υποπόδιο των εμποδών του και κατανικηθούν τελειωτικά. 14. Εκάθισε δε και έπαυσε να θυσιάζει, διότι με μίαν προσφοράν και θυσίαν έκαμε για πάντα τελείους εκείνου που με τη θυσίαν του αυτήν αγιάζονται. 15. «Ότι δε αυτά που σας γράφω είναι αληθή, Μα το μαρτυρεί και το πνεύμα το Άγιον, διότι αφού προηγουμένως είπεν...» 16. «Αυτή είναι η διαθήκη την οποία θα συνάψω προς αυτούς ύστερον από τα σημέρας εκείνας», λέγει Κύριος. «Θα δώσω τους νόμους μου στα των και θα τους γράψω στα στον ώστε να μην τους λησμονούν ποτέ. Αφού λοιπόν η πετάφτα, ύστερον προσθέτει». 17. Και δεν θα εθυμηθώ πλέον τα σαμαρτία των και τα σανομία των. 18. Όπου δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών, εκεί πλέον δεν υπάρχει ανάγκη να προσφέρεται θυσία περί αμαρτία. 19-25. Ανάγκη στη ριγμού ή στην πίστη. 19. Αφού λοιπόν αδελφοί, σύμφωνα με όσα είπομεν... έχω μεν θάρρο και πεποίθηση ότι θα εισέλθουμε στα αληθινά άγια, του τέστην εις των τον ουρανό δια του αίματος του Ιησού, 20. Την είσοδο δε αυτήν ει τον ουρανό, εγκαινίασε και ήρθε πρώτο δι ο Χριστό, και είναι ξανά αυτήν δρόμο νέων που οδηγεί στην αιώνιον ζωή, και εισήλθεν αυτό δια μέσου του καταπετάσματο του τέστη δια της Αρκώ του και του αίματό του, 21. Και αφού έχομεν και ιερέα Μέγαν, τον Ιησού, εγκαταστημένον επάνω στο σπίτι του Θεού, δηλαδή στην Εκκλησία των Μπιστών, 22.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 Πρέπει δε με βεβαιότητα να ελπίζομεν, διότι είναι αξιόπιστος και δεν αθετεί ποτέ τον λόγων του εκείνος που μας έδωκε την επαγγελία και υπόσχεσιν, δηλαδή ο Θεός. 24. Και ας παρακολουθούμεν και ας παρατηρώμεν προσεκτικά ο ένας τον άλλον, για να παρακινούμεθα και διεγειρόμεθα μεταξύ μας εις αγάπη και καλά έργα. 25.